A quererte desde la histórica altura donde el sol y tu bravuventura le puso un cerco a la muerte aquí Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η περιβόητη εκπομπή η ώρα του κίνηματος δεν, δεν πληρώνει. Η διαβόητη. Για κάποιου ε, <laughs> Η ώρα του κίνηματος δεν πληρώνει ο Νείο Μέτωπο και στο μικρόφωνο είναι ο Λιονίδας Παπαδόπουλος. ο Παπαδόπουλος. Είμαστε με μία ε, μικρή καθυστέρηση. 15 λεπτών. Ε, που οφείλεται στο ότι αργήσαμε. <laughs> ε, λοιπόν, ε, θα πούμε σήμερα... Τα κινηματικά μας θέματα, τα οποία είναι φλέγοντα. Βράζει καφετιέρα. <laughs> με τα θέματα είναι τα <laughs> φλέγοντα. Με <laughs> φλέγοντα, ε, ε, <laughs> εδώ, στη γιάφκα του Πλατεία Ρέντιο <laughs> να σας μεταδώσουμε όλο όλη τον παλμό ε, της επικαιρότητας, να τον περάσουμε μέσα από αυτό το μικρόφωνο και να διεκτηθεί σε όλους εσάς. Σωστά. Ε, εντάξει, ω γνωστόν ε, στους περισσότερου από εσάς τουλάχιστον τα θέματα, η θεματολογία θα αφορά Κατά βάση τι πολύ σημαντικέ δράσει που γίνονται στα ελληνοδικεία τη χώρα mm -hmm. ε, και που επάξια είναι νούμερο ένα στην επικαιρότητα, γιατί εντάξει, είναι ένα κίνημα που δεν, έχει, δεν υπάρχει και προηγούμενο. Αντίστοιχο ναι, στην Ελλάδα, έτσι, στην Ελλάδα για πάξια, αυτό το θέμα σωστά, τουλάχιστον δεν υπάρχει. Είναι... Αφορά πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αντικειμενικά Α, από ναι. μόνο του. Και ουσιαστικά είναι και ένα αγώνα ο οποίο θα κρίνει πάρα πολλά. Ε, και η έκβαση του θα έχει πολύ μεγάλη σημασία ναι. σε σχέση με το πώ θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα μνημονιακά μέτρα και με το ποια θα είναι η κατάσταση ενό λαού ο οποίο υφίσταται τα πάνδυνα, ο οποίο δέχεται συνεχεί κατραπακές από τι κυβερνήσει και ε, του θεσμού, ε, ο οποίο ουσιαστικά ε, έχει βρεθεί στο καναβάτσο από τα μνημόνια και ε, το πώ θα καταλήξει το ζήτημα τη λαϊκή κατοικία και τη λαϊκή περιουσία αλλά και άλλα ζητήματα όπως το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της αγροτικής γη. ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει και ποια θα είναι και η χώρα μας την επόμενη μέρα. Σωστά. Ε, μην ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό των πληστηριασμών, το οποίο αποτυπώνει το θέμα πληστηριασμών στα ειρηνοδικοί και στο... με κινηματικού όρους, ε, στην ουσία του και στο βάθος του είναι ένα θέμα το οποίο ακουμπά όλες τις πτυχές και τη ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ε, αφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Ε, μόνο ενδεικτικά να πούμε ότι τα κόκκινα δάνεια στο σύνολό τους είναι κοντά στα 115 δισεκατομμύρια. Ε, τα κόκκινα δάνεια που αναμένουν να απολυθούν στα funds τα οποία επελάβουν αυτή την περίοδο ε, είναι κοντά στα 80 δισεκατομμύρια. η η bank ε, θα δώσει για διαχείριση τα δικά της 11 δις, ε, στο διαβόητο μεγαλοκοράκι, το ισπανικό, την Actua ε, ήδη έχει σχηματιστεί αυτή η κοινοπραξία μεταξύ της Alpha Bank και της Axua ε, Holdings με, ε, με τον σχηματισμό της Axua Eylaς, μιας εταιρείας η οποία θα διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια της Alpha Bank. Και επίσης ένα άλλο νέο που έχουμε ε, είναι τα, τα κόκκινα δάνεια της Axua Bank για τα οποία ερίζουν 7 funds στο εξωτερικό. Ναι, ούτε η πινελόπλη να είναι Axua Bank. Πραγματικά. Ε, ένα δύση αξία αυτών των κοκκινών δανείων και αντιλαμβανόμαστε από αυτή τη μεγάλη ζήτηση η οποία έχει διαμορφωθεί στην αγορά τη δευτερογενή ε, Απαιτήσεων και δανείων. Θέλω να σα πω: μήπως πρέπει να μιλά πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ε, όχι. Νομίζω όχι. Ε, ε, έχουμε εδώ πέρα. <laughs> μεγάλο δευτερογενειακό <δελληνικές> στο μικρόφωνο. Βοηθό, συγχωρείτε να μην Αντιλαμβανόμαστε ότι τα κόκκινα δάνεια δεν είναι και τόσο χαμηλή αξία και. Ναι. τόσο σκληρά ε, ε, όσο ποια έχουν. Ποια τεράστια σημασία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το αντιληφθούμε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Είναι ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο. Είναι εγγεγραμμένο στο ενεργητικό ε, οριακά στο ενεργητικό των τραπεζών. Σημαίνει αυτό ότι είναι περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών ε, και πολλά εξ αυτών έχουν και εξασφαλίσει. Είναι νυπόθηκα δηλαδή, είτε με κατοικίε είτε με άλλα περιουσιακά στοιχεία. Σωστά. Και αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν ένα ολόκληρο οικονομικό οικοδόμημα, α πούμε. Σωστά. Ναι. Εί Εί είτε είναι στέγη, είτε είναι γη, είτε είναι επιχειρήσει όπω είπε και εσύ. Ήταν μαγαζιά, είτε είναι πλούτος... αλλά ακόμα και τα μία ενυπόθηκα. Τα μία μπορεί δεν να μπορεί ότι θα... να... να γίνουν τα εργαλεία εκείνα ώστε να μπορέσεις να βάλει την οποιαδήποτε ναι. περιουσία έχει ακίνητη ή κινητή ο δανειολήπτης στο χέρι από την πλευρά των κορακινών και των τραπεζιτών. Ότι ενυπόθηκα και αυτά που έχουν εξασφαλίσει είναι πιο πιθανό να απολυθούν και σε μεγαλύτερο τμήμα. Δηλαδή κοντά στο 30% για παράδειγμα της αξίας των δανείων. Ενώ τα καταναλωτικά για παράδειγμα που δεν έχουν μπορούν ναι. να απολυθούν μέχρι και 2% αυτά. Σωστά. Εντάξει, κερδισμένα θα βγουν τα φαντζέρη. Ναι, τα φαντζέρη κι αλλιώς ναι, ναι, σκελίες, ναι όπως, όσο πιο χαμηλά τα αγοράσουν έτσι κι τόσο καλύτερα και γι' αυτό. Και ο μοναδικός τους γνώμονας είναι το κέρδος. Το έτσι κι αλλιώς το υπάρχουν. <laughs> είναι το, το κέρδος, ε, ε, είναι μια αναδιανομή πλούτου η οποία λαμβάνει χώρα. Ε, ο κόσμος ουσιαστικά φτωχοποιείται διαρκώ. Κάποιοι αιτωνίχοιδες οι οποίοι έχουν δράσει ως οικονομικοί δολοφόνοι διεθνώς πολλά χρόνια σε πολλές ε, χώρες και Επίσης με πολλούς τρόπους έρχονται και στη χώρα μας προκειμένου να ε, κάνουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά και αυτό που ξέρουν πολύ καλά είναι ουσιαστικά να μπορούν να εκβιάζουν τον κόσμο, να μπορούν ουσιαστικά να ε, ολοκληρώσουν πράξεις τις οποίες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν είτε κυβερνήσεις, είτε τράπεζες, είτε κάποια άλλα θε, θεσμικά όργανα του, και του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και αυτοί έρχονται ως μεγάλοι γνώστες να τα ολοκληρώσουν. Επίσης αυτό αποσύγει ουσιαστικά και την πολιτική ευθύνη κατά κάποιο τρόπο από του κυβερνόντες, ακόμα και τις τράπεζες σε κάποιο βαθμό, διότι σου λέει ότι εμείς δημιουργήσαμε το θεσμικό πλαίσιο, τα κόκκινα δάνεια αγοράστηκαν, το τραπεζικό σύστημα και καλά σώθηκε και τώρα αυτοί κάνουν κουμάντο. Εμείς δεν σε τίποτα, ε, υπάρχει και αυτό οπότε. Ε, είναι πράγματα τα οποία έχουμε να τα δούμε όλα μπροστά μας Το ζήτημα είναι να μπορείς να, να, να γίνεται ένα συνδυασμό του κινηματικού αγώνα, δηλαδή του μετοπικού, της μετοπικής αυτής σύγκρουσης στην πράξη και με τις ανάλυση της κατάστασης, της εισβάθος προσέγγισης του ζητήματος προκειμένου ουσιαστικά να μπορούμε να έχουμε και πληροφόρηση αλλά και να μπορούμε να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα και τα επόμενα βήματα διότι αλλιώς είναι σαν να πηγαίνουμε στα τυφλά και δεν φτάνει απλά ο ακτιβισμό. Όπω δεν φτάνει απλά και η ανάλυση την οποία μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Ε, αυτή την ε, ανάγνωση εμείς χρησιμοποίησαμε και κάναμε και την πρώτη δράση που έχει γίνει σε γραφεία FANTH της Actua συγκεκριμένα ε, τη Δευτέρα που μας πέρασε ε, μία δράση η οποία έγινε στα κτίρια της Μεσογείων όπου συστεγάζεται υποκατάστημα της Alphabank και τη, του μεγαλοκορακιού αυτού του Ισπανικού ε, καταδεικνύοντας την επόμενη μέρα ουσιαστικά ότι το κίνημα αυτό δηλαδή που βρίσκεται στα ειρηνοδικαία ενός στου πληστηριασμούς θα πρέπει μαζί με κόσμο ο θα συστρατευθεί σε αυτόν τον αγώνα να αναπτύξει το πεδίο των δρασεών του και, και στα funds και στις τράπεζες τις ίδιες. Θα πρέπει δηλαδή το πεδίο του αγώνα, ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε να επεκταθεί. Έτσι ακριβώς. Ε, και φυσικά όλα αυτά συνδέονται έτσι, και πρέπει να συμπαρασύρουν συνολικά όλη την νεοφιλελεύθερη επιδρομή που δεχόμαστε. Ε, η οποία βλέπουμε δηλαδή, με πόσες εκφάνσεις πλέον αρχίζει να διαφαίνεται μπροστά μας. Είναι το συνταξιοδοτικό, είδαμε και τους σήμερα mm -hmm. στην Αθήνα, που πραγματοποίησαν μια αρκετά μεγάλη συγκέντρωση. Ε, έχουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα και το θέμα των εργασιακών που θα τεθεί επιτακτικά, έχουν ψηφιστεί αυτά τα πράγματα στα μήματα, ναι. ναι με, δη... Ξέρουμε τι, Ξέρουμε Ξέρουμε τι... Θα, τι πρέπει τι... να γίνει. Γίνεται, ναι. Ε, Αντιλαμβάνομαστε ότι έχουμε Με... το ξεπούλημα του νερού, ε, ναι. υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα. Όταν μέχρι το Φεβρουάριο του 17 Της το 2014. μιλάμε αρχές. για τελειωτικό το... το... το... ξεπούλημα, δηλαδή τραγικές ναι. καταστάσεις, μια χώρα σε υποδούλωση που κατοχή πραγματική και ένα λαό στα, στα σχοινιά ουσιαστικά, ναι. ο οποίος προσπαθεί να βρει πάλι τον πηματισμό του και να επεξέλθει. Το θέμα είναι πως ε, ε, η ατομική οργία, ας πούμε και ε, η ατομική προσπάθεια επιβίωση θα μετατραπεί σε κάτι συλλογικό προκειμένου να μπορέσει να πάρει και χα, κινηματικά χαρακτηριστικά και να αποτελέσει ουσιαστικά μια, ένα κομμάτι της λύσης και όχι του προβλήματος. Κάποιοι λένε ότι στη στερεωνοδοκία, αναστέλει τους πληστηριασμούς, αλλά εντάξει, θα γίνουν κάποια στιγμή, θα γίνουν ηλεκτρονικοί, άρα τι θα καταφέρετε κτλ. τα λοιπά. Ε, αυτές είναι κλασικές ερωτήσεις ε, οι οποίες τίθενται... Ξεκιντάξτε, εμείς αυτό που έχουμε να απαντήσουμε είναι πρώτα απ' όλα. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε κίνημα στα Ηρενοδυτικά αυτή τη στιγμή. Όλη αυτή η επέλαση θα περ, περνούσε ανεμπόδιστη. Έτσι. Ε, οι κυβερνώντες, οι τραπεζίτες και οι θεσμοί, οι τροικανοί, το κουαρτέτο θα παίρνουν το μήνυμα ότι ε, εντάξεις οι Έλληνες δεν κινητοποιούνται, χάνουν τα σπίτια του και είναι στους καναπέδες τους. Ναι. Έτσι, είτε ο καναπές βρίσκεται στο σπιτιού, είτε στο πεζοδρόμι Είτε στα παγκάκια ε, Οπότε αντιλαμβάνεστε τι σήμα θα ήταν αυτό ε, Για να ενταθεί ακόμη περισσότερο η επίθεση Να περάσουν όσο το δυνατόν πιο σκληρά και γρήγορα Τα μέτρα αυτά που είναι να περάσουν Και με ακόμη μεγαλύτερη ένταση Να τώρα αντιλαμβάνουμε ότι ψώνουμε αναχώματα Έτσι αυτό ισχύει αυτό, Η αντίσταση αυτό κάνει και φυσικά σιγά βέβαια προσπαθούμε να ανέβουμε επίπεδο στον αγώνα μας, έτσι, να τον αναπτύξουμε, προκειμένου να επιφέρουμε και κέρια πλήγματα στο σύστημα και σε όλο αυτό το κύκλωμα τέλος πάντων των, ε, των ανθρώπων, των ολιγάρχων, το οποίο μας καταδυναστεύει. Βήμα, βήμα θα τα καταφέρουμε. Είναι ένα σημαντικό βήμα Είναι αυτό. Είναι πάρα πλήμα. πολύ σημαντικό. Ε, όντω ο κόσμος, κόσμος ο οποίος μπορεί να μην έχει κάνει κα, σχέση ούτε με την αριστερά, ούτε με τα κινήματα, ούτε με τίποτα, ε, αντιλαμβάνεται ε, καθολικά ε, το, τα δίκαια αιτήματα του συγκεκριμένου αγώνα. Ε, ε, είναι ένας κόσμος ο οποίος ξεσηκώνεται ε, ενάντια ε, στη, στη, στον πυρήνα του καπιταλιστικού συστήματος, όπου είναι το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Ε, αυτό έχει ως συνέπεια ένας κόσμος ο οποίος ε, πιθανότητα δεν είχε ξανασχοληθεί να μπαίνει ενεργά και στα βαθιά νερά να μπαίνει στον ενεργό αγώνα και πολύ βαθιά κατευθείαν και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί όσες ε, θεωρητικές φαμφάρες και να χρησιμοποιηθούν ε, και ως κατήχηση και να γίνει, το πιο σημαντικό είναι η πράξη και στην πράξη φαίνεται κάποιος ο, ουσιαστικά έναντι που στρέφεται και με ποιον είναι. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ο αγώνας ενάντια στους κλειστηριασμούς που είναι ενάντια ουσιαστικά στο, στην τραπεζοκρατία και όλα τα ασυμπαραμαρτούντα είναι ένας α, καθαρά αντικαπιταλιστικό αγώνας ο οποίος γίνεται προκειμένου να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα έναντι σε αυτούς τους μεγαλοκαρχαρίε. Ε, ο Λάος μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ήδη στο κίνημά έχουμε, δεχόμαστε διαρκώς δεκάδες καθημερινά ετήματα ε, για να γίνουν μέλη, προκειμένου να συμμετέχουν σε έναν αγώνα, ο οποίος ε, ουσιαστικά είναι ένας αγώνας επιβίωσης και από όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Το... Η μεγάλη ευθύνη μας είναι από εδώ και πέρα κα κατά πόσο μπορούμε να οργανώσουμε αυτόν τον κόσμο, να τον βοηθήσουμε στην α... οργάνωση δηλαδή, ε, και να τον βοηθήσουμε και, και τεχνικά και θεωρητικά και πρακτικά, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει και ο ίδιος εργαλεία τέτοια προκειμένου να παλέψει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο που είναι δυνατό. Σωστά. Ε, είναι πολύ σημαντικό. Η οργάνωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη μπορώ να πω ότι το κίνημα αυτό έχει φτάσει σε αρκετά καλό επίπεδο οργάνωσης, ότι και τα εκφυλιστικές πιέσεις που δέχονται κινήματα, ε, και το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, σε άλλα κινήματα του παρελθόντος ότι υπάρχουν αντιστάσεις στον ανθρώπων που πηγαίνουν στα θερινοδικία εκφυλιστικές πιέσεις αυτέ μπορεί να είναι είτε από κομματικές γραφειοκρατίες που έρχονται για να καπηλευτούν αγώνε <Συμπή> που βλέπουν φως και μπαίνουν και με το που τα φώτα της δημοσιότητας σβήνουν ξαφνικά Φυκά, δεν βυνουν. τους βλέπεις που σαν να μην πέρασε μια μέρα Εντάξει, εμείς να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τρία χρόνια είμαστε στα θερινοδικία <Συμπή> ε, τώρα βέβαια Καβαλώντα το κύμα τη επικαιρότητα και τα λοιπά, βλέπουμε ότι αυτό το κίνημα ε, λαμβάνει άλλε διαστάσει και σε επίπεδο ενημέρωση του κόσμου. Όλο ο κόσμο γνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι στα ειρηνοδίκη και υπάρχει ένα κίνημα το οποίο μάχεται. Και α μη συμμετέχει αυτό ο κόσμο, το γνωρίζει πάντως και εν δυνάμει μπορεί να συμμετάσχει. Ισχύει. Βλέπουμε ότι υπάρχει δηλαδή μια δυναμική η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική η δυναμική. Εγώ πιστεύω ότι. Εντάξει, ε, θα αρχίσει να φτάνει αυτό το κίνημα στα, στο επίπεδο της, ε, του κίνηματος της Ισπανίας ενάντια στι εξώσει, αν δεν το έχει φτάσει ήδη. Ε, που είναι, θα είναι το επόμενο ακριβώς στάδιο. Ναι. Σημασία έχει προ το παρόν να ενισχύσουμε τον αγώνα του ειρηνοδικών, να μπορέσουμε ουσιαστικά να ε, λάβουμε ε, ε, αποφάσεις αγωνιστικές και, ε, και μέσα από θεσμικά όργανα, όπως σωματεία, όπως δημοτικά συμβούλια, ε, όπως τέλος πάντων συλλόγους και όποιον μπορεί να λάβει αγωνιστικές αποφάσεις ενάντια στην, στους πληστηριασμούς ε, υπέρ της συσάχθειας και της διαγραφής ε, των χρεών ε, από τα φτωχά νοικοκυριά και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορεί να, να είναι μια πολιτική απάντηση όπως επίσης και υπέρ της, ε, ε, Κρατικοποίηση των τραπεζών υπό κοινωνικό έλεγχο, των τραπεζών που μας ανήκουν, που τις έχουμε ανακεφαλαιοποίησει τρεις φορές και με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση πέρασαν ένα αντιπινακή ουφακί στα ιδιωτικά funds <στονίκη> τα <στονίκη> οποία τώρα κατέχουν το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ελληνικό δημόσιο ενίσχυσε είτε με απευθεία χρηματοδότηση, είτε με, με τις ανακεφαλαιοποίησεις δηλαδή, είτε με εγγυήσεις με 170 δις το τραπεζικό σύστημα σε αυτές τις τρεις αναγεφαλαιοποίησεις, τελευταία επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μάλιστα και τις παραχώρησε με μόλις 5 δισεκατομμύρια, ε, δημιουργούθησε τεράστια ζήμια, τεράστια ζήμια όμως στο ελληνικό δημόσιο, στους μικρομετόχους ε, και στην κοινωνία η οποία ουσιαστικά αιματοδοτούσε ε, το τραπεζικό σύστημα όλα αυτά τα χρόνια, για να κρατήσει τη ζωή τράπεζες ζόμπι και αντί να πληρώσουν οι, μέτοχοι, οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, και αυτοί που είχαν κουμάντο τέλος πάντων, την πλήρωσε ο ελληνικός λαός και τις ξελάσπος και έρχεται να τις παραδώσει τώρα πάλι στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στα φάντς συγκεκριμένα. Δηλαδή τα fans, πολλά από τα φάντς τα οποία θα κατέχουν τα κόκκινα δάνεια είναι και μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Εντάξει, τεράστιο σκάδαλο, είναι τεράστιο σκάδαλο. Εμεί αναλύουμε τόσο πολύ αυτό το ζήτημα γιατί είναι, είναι βασικά το κεντρικό ζήτημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Είναι το κεντρικό ζήτημα που αφορά την ελληνική οικονομία αντικειμενικά. Ναι. Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, συνολικά, το οποίο έχει πάρα πολλέ πτυχέ και πέρα από άλλα θέματα τα οποία μπορούν να έχουν να κάνουν και με την εξωτερική πολιτική, μπορούν να έχουν να κάνουν με τη διεθνή συγκυρία, μπορεί να έχουν να κάνουν και με το απόλυτο ξεπούλημα που είναι μια μνημονιακή πρόβλεψη και τίποτα παραπάνω είναι ένα τομέας ο συγκεκριμένος των τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και με ποιον τρόπο ουσιαστικά επιβάλλει ε, τη βούλησή του ε, και τα σχέδιά του στον ελληνικό λαό ε, και στην περιουσία των ελλήνων πολιτών το οποίο θα πρέπει να αναλυθεί και θα πρέπει να σταθούμε αρκετά σε αυτό ε, και είναι ένα αντικείμενο ουσιαστικά και δικαστική έρευνα, το οποίο φυσικά δεν έχουμε καμία ψευδέσεις ότι δικαστική εξουσία θα το αναλύσει, θα το λύσει, διότι η δικαστική εξουσία έβγαλε τα μνημόνια συνταγματικά. Ουσιαστικά ε, πρόκειται για το μακρύ χέρι αυτή τη στιγμή ε, όλων των μεγαλαιοσχημών, οι οποίοι μέσω της δικαστικής εξουσίας μπορούν να επιβάλλουν όλα το, τα, σκάνδα, δηλαδή. τα τέρατά τους, ναι, ναι, ναι. ουσιαστικά. Αυτό, αυτό είναι μια πραγματικότητα, όντως ισχύει ε, και δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι οι, οι δικαστές σε ανώτατο επίπεδο του θα, ε, θα βοηθήσουν τη μάχη που δίνουμε. Ε, και πιστεύουμε ότι και ο κόσμος δεν πρέπει να έχει τέτοιες αυταπάτες. Η ε, μνημονιακή νόμη είναι ε, ευαγγέλια για τους ανώτατους δικαστές. Και το μόνιμο επιχείρημα που ισχυρίζονται είναι ότι βρισκόμαστε σε έκτακτε δημοσιονομικέ συνθήκε. Άρα τα μέτρα λιτότητα, συνολικά όλη η επέλαση, είναι κάτι έκτακτο και αναγκαίο. Έτσι ακριβώ. Αυτό είναι ουσιαστικά το επιχείρημα, το βασικό Αυτό είναι το επιχείρημα. Ε, από εδώ και πέρα, έχουμε όπω σα είπαμε τεράστιε μπροστά μα προκλήσει. Ε, πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνε, δηλαδή μέχρι και την άνοιξη του 17. Θα συντελεστούν κοσμογονικέ αλλαγέ σε όλα τα επίπεδα. Ε, πολιτική κρίση υπάρχει εντάξει, εδώ και 6 χρόνια. Ναι, είναι κάτι, κάτι καινούριο. Ναι, τώρα βλέπουμε και την κυβέρνηση Τζίφρα να είναι, είναι λίγο στα σκινάκια αυτή. Ε, ναι, είναι καταρχά παντελώ ανίκανη. Δηλαδή αυτό που λέει ο κούλη ότι είναι ανίκανη είναι ανίκανη. Ναι. Μου. Θα μου πεις, ο κούλη είναι ικανό. Εντάξει δεν είναι. Δεν μου φαίνεται κάτι ικανό. Ε, είναι μια κυβέρνηση ανήκανη ουσιαστικά να κάνει και τα, τα πάντα ε, Είδαμε, τρώει τη μία καταναπαγιά μετά την άλλη σε τα επίπεδα και σε επικοινωνιακό επίπεδο Πήγαινε να του παίξει καμπόσα με τις άδειες των καναλιών ας πούμε και εντάξει γήκε. Ήταν προ, προχειράτζα και αυτό ναι, τώρα, ναι, δηλαδή, δηλαδή ήταν βούφα <laughs> <laughs> Δηλαδή ούτε ο Καρανίκας <laughs> να το είχε σκεφτεί όλο αυτό Όμως <laughs> ναι, ναι. ο Καρανίκας το σχεδίασε Μου <laughs> <laughs> <laughs> <το> φαίνεται συνταγματικό <laughs> <laughs> Μπορεί να έκανε μια συνέδεριαση με τη Μενεγάκη για να το αποχασήσαν ε, Όντως, δηλαδή βλέπουμε ότι το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης έχει αποσβεστεί Μενεγάκη Καρανίκα έσπασε, ράγισε το γυαλί <χε Sound> Γιατί η Μενεγάκη ήταν αναχανδόν Υπέρ των αδειών, υπέρ του... Ναι, ναι, ναι, των... Θέλω σου Του να δόθουν περισσότερες άδες, του να μην πέρασε ο νόμος παπάτεν αυτόν Ενώ ο Καρανίκας εκεί μπορεί να είναι ο εμ Μπορεί, Μπορεί... Μπορεί... κατανοίγας να βάλει το, <laughs> να τον έκανε το νόμο έτσι ώστε να πέσει, μέσα με νεγάκι να έγινε δουλειά. Μπορεί όλα αυτά είναι πιθανό το σενάρια. Ναι. η Ελένη. <laughs> ναι, <laughs> ε, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει πολιτική κρίση, δεν κρίση, δεν το συζητάμε. Πολιτική κρίση. Γεωπολιτική είναι. κρίση υπάρχει ε, και με όλα αυτά έχουμε και μια ε, κυβέρνηση η οποία έχει επιφέρει τεράστια πλήγματα στο κύριος της αριστεράς και <συμφίσαι> στην αξιοπιστίας ναι. έχουμε μια κυβέρνηση καταρχάς σ' αλλιμπάντων. Ναι, εντάξεις, δηλαδή τι να λέμε τώρα... Εν τω μεταξύ, Ας πούμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε χθες τον Νίκο τον Κοτζιά, <συμφίσαι> τον υπουργό εξωτερικών μας. Ο οποίος πήγε εκεί πέρα στο Λαυρόφ και άρχισε να του το γλυφθεί πατόκορφα. Εν ναι. Είναι αυτό που λέμε αλλού καιρός <συμφίσαι> και πίνει και αλλού πα και το δίνει. Ναι. Δηλαδή... Άρχισαν τον γλύφατο. Για τον Γέρη βέβαια, καλά Για όλους είπε. Για όλους. Είναι πιαρεντζές, είναι έτσι να πω. Αφού που λένε για την ωράση σας εκπομπή. Τέλος πάντων, τι έγινε εκεί πέρα, τον έγινε υψηματόκοφα. Τι είπε τι είπε το στόμα του. Λέει ότι προσομοιάζει, ας πούμε, σε κάτι πλάσματα της... Στην ηθοπλασία των παλιών διπλωματών, κάτι τέτοια. Λέγει κάτι έτσι ο οποίος αυτός ο τύπος είναι Υπουργός Εξωτερικών. Εντάξει δηλαδή, και μετά θα πάει η ο Ομπάμα και θα αρχίσει να λέει τα ίδια δεν έχει τίποτα ενώ γίνεται χαμός, έτσι, ενώ γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Να, Εντάξει, κάτι είναι της Καρπαζιάς είναι Είναι <laughs> της Καρπαζιάς, ναι. <Δεξι> είναι της καρφαζιάς, δε. Είναι Τζανετάκο, η, η, η υποκριτική το λόγιο, ο Τζανετάκος που Α, τον <Δεξι> Τζανετάκο το ξέρεις ότι τον πρότυνε και το ποτάμι Ναι, τον Τζανετάκο λέει στον κλόνο του Μεσέρα Ραφά Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Για επικεφαλής το Εσουρώ Ναι, ναι, τον πρότυνε και είναι και φόβος γεννηματά μου στον Πάσοκ τώρα. Φαντάζεσαι γεννηματά μου και γίνητο με το 4x4 τότε με τον Τζανετάκο και εμάς. Ναι τότε, η παλιά κόντρα να γεννηθεί... Και να βγει ότι εγώ τον Τζανετάκο δεν το δέχομαι. Και δεν το βάλει Και το δέχομαι. το πασό. Εντάξει, ζούμε ιστορικές στιγμές. Ιστορικές στιγμές, η ιστορία ξαναγράφεται από την αρχή. Τέλος πάντων είναι και το Εσουρού. Τέλο τον άλλο. Ναι εντάξει τώρα ο Παπάζ δεν παίρνει τον νόμο πίσω. Ο Τσίπρας περιμένει για ένα να καταλήξουν. Και δηλαδή, τόσο, πώς... η, η πραγματικότητα yeah. είναι η εξής, ότι το πρόβλημα του ελληνικού λαού φυσικά δεν είναι τα κανάλια, ότι οι άδειας στην πάρουσα φάση. Yeah, yeah. Ε, φυσικά τα κανάλια και οι καναλάρχες είναι η αφάν κατέα του καπιταλιστικού συστήματος. Ε, απλά σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλησε ουσιαστικά να τα βάλει με τους καναλάρκες απλά ήθελε να κάνει μία αλλαγή φρουρά. Ναι, όπως δεν θα θέλει να κάνει τους... γενικά με τη διαπλοκή σε κανένα επίπεδο, σε κανένα απολύτως επίπεδο. Ε, έτσι λοιπόν είναι μία μούφα όλο αυτό το περί ε, καναλαρχών και περί διαπλοκής με την οποία τα, ε, τα βάζει ο Παπάς και ο Τσίπρας. Έχουμε δει την ERTH, ε, η οποία έχει γίνει ας πούμε ναι. ένα καθεστωτικό κανάλι ε, το οποίο σιχαίνεσαι να το βλέπεις πραγματικά, το σιχαίνεσαι τους δημοσιογράφους και τα παπακαλάκια τα οποία λένε αυτοί στις παπάντζες ναι. Τους χαίνεσαι, λες εντάξει δηλαδή, λες, φωτιά να πες να σας κάψει πια αυτά που λέτε ναι. ε, Και βλέπουμε μια κατάσταση, δηλαδή μια παραπλή, πλήρη παραποίηση της πραγματικότητας Εμείς αγωνιστήκαμε και τότε ήταν και ο Σύζης Αστακάγγελ, για, για να κρατηθεί η Earth ανοιχτή, για να ξανανοίξει η έρτα, Για να δούμε αυτό το εξάμβλωμα τώρα. Ε, εντάξει, Μεγαλύτερη προδοσία, ας τον των αγώνων δεν υπάρχει, ξέρω Και όχι, εντάξει, τώρα περιέρχεται το ένα ζήτημα Το κανένα χρησιμοί θα ε, η για τα αδειόδια, ιδιωτικοποιήσεις Η οικολογική καταστροφή που συντελείται με επενδύσεις όπως και η Eldorado Gold Η ιδιωτικόποίηση του λιμανιού του πειρανίου ο Δρίτσας να λέει ότι δεν θα ανοιχτώ άλλες συγκεκριτικοποίησεις ενώ έχει δώσει τον πειραιά Δηλαδή μιλάμε για υποκρισία, μιλάμε για τεράστιους κλόουν Εντάξει δηλαδή είναι όλοι οι τσίπρες να πούμε Είναι, είναι. Ψέφτες. Ο ένας πιο τσίπρας από τον άλλον Τι να πεις να μου, δηλαδή η γλώσσα χάνει το νόημά της και τα λόγια φαίνονται λίγα Πραγματικά, φαίνονται φτωχά. Θέλω πάντων, έτσι είναι η πραγματικότητα τώρα από εκεί πέρα ε, σημασία έχει και τι θα κάνει ο κόσμος από την μεριά ναι. του. Φαίνεται λίγο βουνό όλο αυτό που συμβαίνει, είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, δεν, δεν πρέπει να σταματήσουμε ε, και θα πρέπει να, μπαδε, να, θα αυτά, ο κόσμος να οργανωθούμε και να κλιμακώσουμε τους αγώνες. Ναι. Γιατί έτσι η φυσική ροή των πραγμάτων θα είναι πάρα πολύ άσχημη. Πάρα, πάρα πολύ άσχημη. Ε, βλέπουμε ότι... Ε, οι δανειστές δεν σταματάνε. Δηλαδή το Δουνουτού έρχεται και λέει ουσιαστικά ότι... Ξεκίνησε να πει να πάει 200 ευρώ ας πούμε. Ναι. πρέπει. Τάξε, σου λέει ο Ρέγκλινγκ ότι... Παιδί, πέντε χώρες μπήκαν σε πρόγραμμα και είχαν... οι τέσσερις είχαν σε success story ουσιαστικά. Μόνο εσείς δεν είχατε. Άρα κάτι φτύει με εσάς. Δηλαδή εσείς εφαρμόστε όσοι λιτότητα έπερ. Αυτό σου λέει ουσιαστικά σε ένα λαό που έχει εξαφλωθεί όσο δεν σε μια οικονομία που έχει υποτετραπλασιάσει το ΑΕΠ πούμε. Ακριβώς. Ε, σου λέει mm -hmm. ότι δεν εφαρμόζεται όσο η μητέρα έπρεπε. Και την ίδια ώρα mm -hmm. λοιπόν όπου πούμε, ο Ερντογάν βάζει ζητήματα πούμε, τη συνθήκη, για τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή mm -hmm. βλέπεις ότι έχεις ένα ταβαντζή πάνω από το κεφάλι σου, ο οποίος κιόλας δεν συμπεριφέρεται καν όπως ο ταβαντζής της πόρνες, mm -hmm. που δηλαδή δεν παρέχει, σου παρέχει mm -hmm. καν προστασία. Mm -hmm. ε, ε, σε σε μαγάρι, παιδί μου, <laughs> και όταν σε βρει κανέναν δεν mm σου -hmm. αφήνει στο ψέφοτο. Mm -hmm. Δηλαδή μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση. Μιλάμε για μια κατάσταση ας μια πικία χρέους, η οποία ουσιαστικά είναι σαν ένα το καράβι Α, που έχει χάσει οποιαδήποτε υπόσταση στο παγκόσμιο χάρτη, που ένας λαός οποίος τον οποίο προσπαθούν να καταδικάσουν στον ατομισμό και στην ιδιώτευση, δηλαδή να κοιτάς μόνο τον εαυτό του και τίποτα άλλο και την επιβίωση του κάθε μέρα που γίνει το λόγο και πιο δύσκολη και βλέπουμε ουσιαστικά ε, μία Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι πάνω από το κεφάλι μας η οποία συνάπτει εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά και τις ΗΠΑ μέσω των ε, τερατοδών αυτών συμβάσεων ε, και ουσιαστικά βάζει υποθήκη στην υποθήκη δηλαδή ναι. μας ξεπουλάνε δύο και τρεις φορές ας πούμε ναι. Εντάξει, μέχρι που θα φτάσει αυτή η κατρακύλα, δηλαδή τι άλλο θέλουμε και έχουμε βέβαια πλήρως εθελοντικές κυβερνήσεις, εντάξει τώρα... τι να πούμε, γιατί κυβερνήσεις είναι εντάξει, για την Ριζανελ, ε, όπως είπαμε και πριν, τα λόγια είναι λίγα και οι λέξεις, ε, και έχουμε απ' την άλλη μια αντιπολίτευση, η οποία το εναλλακτικό της σχέδιο είναι το ίδιο. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό σχέδιο Και εναλλακτικό σχέδιο είναι ότι θα καθαρίσει τα εξάρια από τους κουκουλοφόρους Μπράβο Αυτό είναι Σωστά. Βγήκε ο Χατζηδάκης που ήταν και Ναι, ναι, Έχει φάει κάποια στιγμή Βγήκε ο Χατζηδάκης σε ένα κανάλι πριν από κάποιες μέρες ναι. Και είπε ουσιαστικά... Δηλαδή τον, βγάλε, τον έβαλε ο Αλάχ, ο Ναζός, δεν τον ποδάνω, βγήκε. Όχι, όχι, γιατί ήταν για αυτές οι κουκουλόνες που Όχι, όχι. Ήταν... Βγήκε στους, ε, ε, στο Skype σε μια εκπομπή. Ε, για να πει το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, το τόσο συγκροτημένο υπό την αγκαλιά της κυβέρνησης για τα κόκκινα που ναι. την ανάπτυξη κτλ. Και, και αυτό που είπε ουσιαστικά είναι... Εντάξει, οι άνθρωποι δεν το έχουν με την ανάπτυξη. γιατί... <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα τι θα κάνετε, ε, εμείς έχουμε συγκροτημένο πρόγραμμα και τα λοιπά αναλυτικότερα. Δεν έλεγε τι πρόγραμμα. Ναι, ναι, δεν έλεγε. Ακόμα και τα κόκκινα άλλη. δάνεια ότι θα τα διαχειριστούμε με ένα τρόπο... Δεν είπε τι. Τιποτα. Τίποτα. Τίποτα. Ναι, ναι, το ξέρω δεν έχω ακούσει και εγώ στο ραδιόφωνο. Ε, ε, ε, ε, όχι... Δηλαδή το, το τίποτα. Το απόλυτο τίποτα. Δηλαδή απόλυτη εφαρμογή του μνημονίου. Παλαι αυτό. Ειδικά ποιο είναι το θέμα της δημοκρατίας. Δηλαδή αυτό που λέει σε γενικές γραμμές είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να εφαρμόσει αυτή την πολιτική στην πραγματικότητα. Τον αναγκάζουν να την εφαρμόσει, γι' αυτό δεν την εφαρμόσει όσο πρέπει. Ναι. Και ουσιαστικά όταν του λένε όμως, αφού υπάρχουν ημερομηνίες, υπάρχουν το ένα, υπάρχουν το άλλο. Κοιτά, ψηφίζει όλα yeah. Τι δεν εφαρμόζει, θέλει, θέλει, τον κάνει Τι που Και λέει ουσιαστικά κατάλληλα μου ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τον ανθρωποδιώκτη Είναι κακορύζικοι, αυτό είναι το επιχειρημάτσο, είναι κακορύζικοι οι Δεν το έχουνε με το Και οι οι θα να τα κάνουν σωστά Κάθουν να εφαρμόσουν τα μνημόνια πριν την ώρα τους. Προματικά, δηλαδή θα έρθουν να φάνε ένα χωρίς να έχεις ψηφίσει. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό σου λένε. Κάθουν εμείς γραμμή έγκλινγκ ας πούμε. Παξεστορί. Παξεστορί και εμείς όπως όλες οι άλλες ευτυχισμένες φορές. Στοχισμένοι λαοί που φάρμασαν τα story. Ναι, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία. πιστεύω. έτσι. να ε, Υπόστη, ξέρω εγώ, τεράστια απώλεια εισοδήματος να, έχουνε φτωχή, να ναι, έχουν φτωχοί, να έχουν διαλυθεί οικονομίες, να είναι απικίες, όσο δεν πάει. Κατάλα εντάξει, είναι σας έχει από τα μνημόνια. και μπορεί να γαμνιστούν από τις αγορές. Ναι. Που αυτό είναι εξάλλητο. <οσίδευση> Αυτή είναι η στοιχεία <χω> της κοινωνίας. Αυτή είναι η στοιχεία της κοινωνίας, θα να διαλυθεί στις αγορές, επιτέλους σαν άνθρωπος. <ε <σίδευση> <σίδευση> ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Θα, θα δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βγει να αυτομαστιγώνεται τύπου ΣΥΙΤΗ στις αυτές τις τελετές. Το καλό ήταν να βγει ο Μητσοτάκης Φωσπουργός και να βάλει τον πατέρα του Υπουργό. Αυτό δεν το σκεφτεί να επανεργοποιήσει τον... Όχι, αλλά τον βλέπω για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς το θα ζήσει μέχρι τότε. Ζωστό, έτσι και έτσι έχεις ζήσει όλη τη Δημοκρατία από το 1921. Τη Δημοκρατία της Ελλάδας. Λοιπόν, ναι, έτσι που λέμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα επανέρχονται συνεχώς τα θέματα. Θα το αναφέρω και οι ίδιοι για επαναφωνά εθνικού νομίσματος στην Ελλάδα. Εντάξει ναι, αυτό, δηλαδή είναι νομοτελειακά θα γίνει Απλά δεν γίνει με τους όρους Εξάλλου... του λαϊκού συμπέροντος Εξάλλου το, το ευρώ έχει ήδη αποτύχει Ο, αντικειμενικά. Ναι, αντικειμενικά και με καπιταλιστικούς όρους έχει αποτύχει είναι... Απο... Έχει αποτύχει όπου ναι. καταφέρουν να κερδοσκοπήσουν απλά οι Γερμανοί Με, με μπράβο αυτό Επί, ως, το, ως το, εργαλείο το. Των, Γερμανών. των Γερμανών έχει πετύχει βέβαια με ποια έννοια Ότι τώρα η Γερμανία κάνει κουμάντος στην πράξη 100% σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή έχει απεικιοποιήσει όλες τις χώρες, ακόμη και η Γαλλία δεν μπορεί να υψώσει ανάστημα με τίποτα όσον αφορά τα συμφέρον της άρσουσας τάξης της δηλαδή. Ε, κάνει πλήρες κομμάτι της Γερμανίας. Και έτσι και αλλιώς το ευρώ ε, φιλοτεχνήθηκε ω ένα εργαλείο ε, υπερεαλιστικό των Γερμανών ουσιαστικά. Των ε, Αμερικάνων κατά πόσο. Και των το... το... Γερμανών οι οποίοι γενικότερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δε, που ήταν η, η τιμένη του Δευτερο παγκόσμιο Πολέμου ουσιαστικά στρατιωτικά ήταν ανενεργή σε, ήταν ανενεργή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο τρόπος ο οποίος θα μπορούσαν να καθυποτάξουν κράτη, λαούς και οικονομίες και να μπορέσουν ουσιαστικά να ευνοήσουν την δική τους άρθουσα τάξη, ήταν μέσω οικονομικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα Είναι. το κοινωνόμισμα. Είναι. Ξεκάθαρα Είναι. πράγματα. Σωστά. Οπότε, επειδή κανότητα ε. ό,τι γουστάρουν πρακτικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανέναν απολύτως κανόνα και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι τις αποφάσεις παίρνει το Eurogroup ένα μη θεσμοθετημένο ε. όργανο άτυπο ε. το οποίο δεν έχει καν πρακτικά μόνο της θα... σωγραφής του Βαρουφάκη. Όχι μόνο του Βαρουφάκη. Είναι μόνο μόνα ιστορικά δοκουμέντα για το τι <laughs> σημαίνει το Eurogroup. Κάποιοι θα θυσβητήσουν και την ύπαρξή <laughs> του. Όσο ναι. θα σκάσει το κασετόφωνο <laughs> του Βαρουφάκη. <laughs> Τίποτα, ναι, Εδώ ναι. πέρα πάμε να διαλύσουμε το στούντιο. <laughs> <laughs> Ήταν Βάνστην Αναπουπουλά. Αντιέκο Βολό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα μείνουμε όλοι το κασετόφωνο του Βαρουφάκη το οποίο θα μας δώσει ουσιαστικά την απάντηση σε όλα αυτά σε επόμενες γενιές Το τι γίνεται εκεί μέσα σε αυτό το κολαστήριο, ας πούμε ε? τις, α, τις ακολασίες Γιατί η Hillary Clinton <laughs> έχουμε ακολαστήρι <να> Η Hillary <laughs> έχουμε να πούμε ότι... Και με τη νίκη Ότι πραγματικά <laughs> δηλαδή Δεν ξέρεις τι θα πει, δηλαδή Trump Hillary, ας πούμε, σε αυτό το δίδυμο της φωτιάς Αυτό το δίδυμο είναι κατευθείαν για μελιγαλά, μου φαίνεται <laughs> Ναι, ναι Είναι <laughs> μέλι... milken Μίλκε <laughs> Ε, εντάξει Βλέπουμε γενικά σε τη χρήση που βρίσκεται παγκοσμίω το πολιτικό. Καλά, αν πείστε, είχαν και μπου, είχαν και. Εντάξει, είχαν εντάξει, ένα σωρό καλά, άτομα στο παρελθόν, δηλαδή τα οποία εντάξει. Διακατεύονται και από μεγάλο είδο γραφικότητα. Δηλαδή η Αμερική έχει παράδοση το να βγάζει Τραμπ, ας πούμε, σε ε, ε, επικεφαλή των κυβερνήσεων. Από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι οι Αμερικανοί, όποιο και να βγει στην. Ε, ως Πρόεδρος των ΗΠΑ θα εφαρμόσει... εντάξει Εφαρμόσει παρόμοιες πολιτικές, δηλαδή δεν το... θα το ο ίδιος Ναι, παρόλα αυτά ε, επειδή πλέον και ο Τραμπ είναι ένας από τους καπιταλιστές Αμερικάνους ναι, ε, αλλά πίσω. και η Χίλαρη ε, μέσω του Ιδρύματος Κλίντον ουσιαστικά αποτελούν κάτι παραπάνω και ίδιο από το απλό πολιτικό προσωπικό ναι. Ε, Α, είναι, είναι, Λεμπάμα, κάτι, είναι, είναι κάτι παραπάνω δηλαδή από, από, από κάποιους πολιτικάντητες, λαοπλάνους δηλαδή, yeah. του οποίους εκμεταλλεύονται μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να ε, καθοποτάξουν και να καθοδηγήσουν τα πλήθη Οι, Ουσιαστικά είναι, κάτι, είναι ένα κλικ παραπάνω και αυτό το βλέπουμε σε αρκετά yeah. ε, σε είναι χώρες Είναι ταξικά στο άλλο στρατόπεδο Ναι, είναι ταξικά και σαν άτομα δηλαδή yeah, yeah. Και βλέπουμε πούμε, ότι η Hillary Clinton έχει ίδια πολύ σημαντικά συμφέροντα ας πούμε με το να Γίνουν συνεχιστούν πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, ναι. για παράδειγμα. Ε, πάντως γενικά είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είδαμε η Κλίντον, η οποία έχει ξεφτελιστεί απόλυτα. Ναι. Έτσι, μεγάλη ξεφτύλα. Δηλαδή, και με τι απαντήσει του debate, τι οποίε ναι. έλαβε από πριν. Δηλαδή, πήρε λυσάρια το debate του να έχεις, σαν κάτι debate Είναι... Αστεία. Του κόλλει τα εννιά μέρα έτσι, φανταστείτε τίποτα, debate με φοβέρες αναλύσεις Είναι σαν σοου ναι, σχεστική, σοου. είναι κάτι σοου ένα... Είναι ένα talk show αυτό. Το πέζουν ρόλο όπως μην νομίζεις. Φυσικά για τα γνώμης. Φυσικά και πέζουν ρόλο. Για, για Φυσικά και πέζουν ρόλο. Αλλά εντάξει ρε εσύ δηλαδή Φυσικά το δύσκολο να σκεφτείς εκείνη την ώρα την απάντηση. Δεν είναι ότι σου κάνουν το δύσκολες ερωτήσεις. <laughs> <laughs> Παρ' όλα αυτά η Hillary Clinton της πήρε γραμμένες τις απαντήσεις και έχει πέσει η, η, η, η διαφορά στη μονάδα και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις λένε το, το, το μεγάλο αυτό που λένε, <laughs> της πολιτικής, ο, ο Donald Trump. Ο οποίο απευθύνεται λοιπόν, κανονικά σε καθητεριμένου και μόνο. Θα έχει αρκετού τέτοιους η Αμερική. Το ε, ίδιο κεφάλι. Ναι. Εντάξει, εντάξει, δεν, δεν μου κάνει και φοβερή εντύπωση. Εντάξει, θα, θα, θα, θα, θα είναι μεγάλη έκπληξη. Δεν νομίζα. Δεν μου κάνει φοβερή εντύπωση που δημοσκοπήσει το βγάζουν και αυτό. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή η Κλίντον, αν καταφέρει να χάσει από Τραμπ, ναι. θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. εντάξει η, η αλήθεια είναι όντω ότι στην πολιτική του δεν θα υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Αυτή είναι η Το yeah. Είναι και η Hillary. Hillary, Hillary, Hillary Hillary, ναι, είναι και οι συγκεκριμένοι, yeah. είναι ένα συγκεκριμένο block συμφερόντων που εκφράζονται μέσω τη Hillary στην Αμερική, yeah. τα οποία είναι πανίσχυρα από yeah. κοντά. Yeah. Γενικά βλέπουμε πάντως παγκοσμίως μια στροφή στα ακροδεξιά, γενικά yeah, ισχύει yeah, αυτό yeah. πάντως, δηλαδή, δηλαδή η κρίση <laughs> η καπιταλιστική που είναι παγκόσμια, αυτή η παγκοσμία yeah. <laughs> που κοντεύει την δεκαετία, σε λίγο 8 χρόνια συμπληρώνονται. Ε, Βλέπουμε ότι στρέφει και το σύστημα βέβαια βοηθάει τα μέγιστα προς το να γίνει αυτή η στροφή και όχι η άλλη, η αντίθετη στροφή ε, δηλαδή προς μια προοδευτική κατεύθυνση. Ε, βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότεροι λαοί, α το πούμε έτσι, τουλάχιστον ε, κρίσιμες μάζες στρέφονται προς τις ακροδεξίες λύσεις. Κι ε, στη χώρα μας α, με τη Χρυσιάδη. Αλλά και σε και... πολύ μεγαλύτερες χώρες όπως είναι η Αμερική, η Γαλλία και ένα σωρό άλλου, Ουγγαρία, Τσεχία. Αυτό αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό και την διαρκή ανεπάρκεια τη αριστερά, έτσι. Ώστε να αποτελέσει η ίδια έναν πόλο έλξη και μια ε, πολιτική δύναμη η οποία θα παράγει λύσει και θα παράγει πραγματικέ δυνατέ αγώνε και θα μπορούσε ουσιαστικά να δημιουργεί. Δεν δημιουργεί, ναι, δημιουργεί, ναι, δημιουργεί, ναι, δημιουργεί ναι. οράματα. Δηλαδή βλέπουμε μια αριστερά πλήρω πλύ, απο, αποφιλωμένη, α πούμε, από. Ε, οτιδήποτε μπορεί να γίνει απονευρωμένοι, ναι. Θα έλεγα και στη χώρα μου. Τώρα με αυτήν την προοπτική ΣΥΡΙΖΑ βέβαια υπάρχει ένα... Τι να πω, δηλαδή, Μια μηχανία γενικότερη. Ε, εντάξει, αυτό Ισχύ, παρατηρείτε. Ισχύ, παρατηρείτε. Σ όλο το παρατηρείται. Στο όλο τον χώρο. Αντικειμενικά ο ΣΥΡΙΖΑ κεφαλαιοποίησε όλα τα κινήματα που υπήρχαν τα τελευταία 6 χρόνια. 5 όταν βγήκε. Και μαζί και την παραδοσιακή αριστερά η οποία τον στήριξε, α ε, πούμε, πριν κούκου. Ε. Σχεδόν, σχεδόν 100% τώρα κεφαλαιοποίησε. Mm -hmm. Ε, εκλογικά τουλάχιστον, όχι στελεχειακά βέβαια, γιατί βλέπουμε ότι τα καθελέχη είναι κεντρό δεξιά ουσιαστικά που έχει. Ε, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η κεφαλαιοποίηση εντάξει, το έστριψε τελείω και ότι υπάρχει μια μηχανία στον χώρο στον ευρύτερο. Το εναλλακτικό αφήγημα, η εναλλακτική λύση ακόμη δεν έχει πείσει τον κόσμο. Ε, υπάρχουν και οι παγκόσμιες βέβαια, οι παγκόσμι... ο σχετισμός ε, πα... ε, των δυνάμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο οποίο δεν είναι και πολύ ευγείονο για μια πραγματικά προοδευτική και ριζοσπαστική λύση, δηλαδή όταν παγκοσμίω οι πολιτικέ που προωθούνται ε, κυριαρχούνται από ακροδεξιά ρητορία, από υπεριαλιστικού πολέμου, ε, από κυριαρχία του καπιταλισμού. Ουσιαστικά ο καπιταλισμό πλέον δεν αμφισβητείται παγκοσμίω στο σύστημα πουθενά, δεν υπάρχει ένα εναλλακτικό πρότυπο ή μοντέλο. Ε, τι θα μου πείτε για τη Λατινική Αμερική. Ε, δεν νομίζω ότι πολλοί Έλληνε θα ήθελαν να έχουν την οικονομία των χώρων τη Λατινική Αμερική. Σήμερα μπορεί βέβαια. Που έχουν φτάσει σε παρόμοια επίπεδα α πούμε. Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει Είσχε... το εναλλακτικό πρότυπο, α πούμε, κοινωνικό. Ε, θα μου πείτε τι πιέσει ασκούνται από του Αμερικανού και τα λοιπά. Φυσικά αλλά σε ένα τέτοιο κόσμο ζούμε με επιδράσεις, με πιέσει, με συσχετισμού. Ε, τη Κίνα <laughs> Δηλαδή, ποιο θα είναι το εναλλακτικό πρότυπο που μπορεί να ότι. Παλιότερα υπήρχαν δύο μπλοκ ανεξάρτητα από ηλίκη. τις τρευλώσεις του καθενός κτλ. τα οποία μπορούσε να πει κάποιος να εμπνευστεί από κάτι να πει θέλω να γίνω σαν τη Σοβιετική Ένωση α πούμε. Και υπήρχαν χώρες που όντως με χύψη τρόπο α πούμε ακολούθησαν ε, αυτή την, ε, το μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Μιλάμε για μια παντοκρατορία σε επίπεδο τουλάχιστον εφαρμοσμένης πολιτικής. Και, και, και ιδεολογικής ναι, ναι. έτσι. Ε, του νεοφιλελευθερισμού πρώτον φυσικό ε, ενσαρκώνει είναι ενσαρκώνει α... μια ακραία μορφή, ας πούμε, είναι, είναι... Κα... Ναι. αναπαραγωγής του καπιταλιστικού συστήματος αυτό ε, αλλά βλέπουμε μια παντοκρατορία, δηλαδή και η Αμερική ακόμη που υποτίθεται θα κάνει μια νεοκινησιανή στροφή και θα έφευγε μέσω τη ΦΕΔ, α πούμε. Βλέπουμε ότι δεν είναι, υπάρχει αυτό ουσιαστικά. Εντάξει, η ποσοτική χαλάρωση και τα λοιπά δεν αρκεί από μόνο του για κουμπά να πει. Και, και η Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται κάνει ποσοτική χαλάρωση ο Τράγκη, μπορεί να πει ότι αυτή είναι μια προοδευτική πολιτική. Όχι, αλλά. Και τι έγινε, τι άλλαξε. Δηλαδή, τι δηλαδή, άλλαξε. Όποιο μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον τι ανάγκε του, τι. Πώ. Οπότε εντάξει, βλέπουμε ότι. Αυτή είναι η παγκόσμια πραγματικότητα. Φυσικά οι λαί έχουν χρέο να το αντιπαλέψουν. Έχουν δυνατότητα, πιστεύω ότι ναι. η κρίση είναι και μια χρυσή ευκαιρία ίσως. Σωστά Ισχύει και από κάπου πρέπει το πουλόβερ αρχίζει να αρχίσει ξε... να ξυλώνεται Λοιπόν αυτά είχαμε mm. να πούμε ναι νομίζω Να πούμε καταρχάς ότι ε, μπορείτε να επικοινωνείτε με το κίνημά μας που δεχόμαστε όντως πάρα πολλά yeah. τηλεφωνήματα, mail ε, Και δικές είναι σας αυτό που λέμε, σε... πέσει το τηλεφωνικό κέντρο <laughs> <laughs> Έχει πέσει αν είχαμε, <laughs> είχε πέσει ε, εντάξει, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να συντονίσουμε τον αγώνα μας. κινημα μπορείτε να μας στείλετε mail στο κινημα-δενπληρώνω.net, παπάκι, gmail.com Το ε, γραφό μας είναι καφτά 35 στα πατήσια, το facebook είναι στο, το Δεν Πληρώνω ε, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Αυτά είχαμε. Ραντεβού δίνουμε πάντα στα Ερυνοδικία κάθε Τετάρτη, 4 με 5. Και σε πολλά άλλα ζητήματα... Εντάξει, ήδη μπροστά μας έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Τα οποία θα χρειαστεί το κάθε ένα ξεχωριστά και όλα μαζί. Που λέει ο λόγος, έχουμε τη στιωτικοποίηση, είπαμε έχουμε νέα βιώδεια, έχουμε την επιδρομή στα εργασιακά. Έχουμε ένα σωρό άλλα ζητήματα, τα οποία έχουμε τη ΔΕΗ, το νερό, το ρεύμα, ένα σωρό κοινωνικά γραφρά τα οποία πλήττονται, ε... ιδιωτικοποίηση του μετρό. Έχουμε, έχουμε, έχουμε. Έχει πράγμα. Έχει. Λοιπόν, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Εμβόνη Πέμπτη, η ίδια ώρα. Ε, σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε και... πολύ εδώ πέρα τους παραγωγούς, τους... παραγωγούς έτσι. Τους uh, συντάκτες, τον δημοσιογραφικό στρατό που τρέχει ναι. για την εκπομπή αυτή. Λοιπόν, <laughs> <laughs> <Είμα> τα λέμε <χει> <αυτή> την <χει> επόμενη <επομιλία σας. χει>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 This day sometimes I cry He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang bang He shot me down bang ζωντανά κάθε πέμπτη στις 5 το απόγευμα την ώρα του κινήματος δεν πληρώνε νέο μέτωπο στο πλατεία Ρέγκο σχολιασμός των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και ενημέρωση για τις πλούσιες δράσεις του κινήματος